Αυτό που έγινε σήμερα ήταν απαράδεκτο. Εμείς ανοίξαμε τις ε, πόρτες κινδύνου, μήνου ο άλλο οδηγός μας έλεγε πώς κάνετε έτσι και έχει αρπάξει το βαγόνι μας και από τις δύο πλευρές. Πάμε και όπου βγει. Yeah. Αυτό ακριβώς τίποτα άλλο. Ποιο πράγμα είναι υποδιερεύνηση Χωρίς καμία ενημέρωση Εργαζόμενοι από το πρωί Μας αφήσανε μέσα κλισμένους, Άνοιξανε κάποιοι την πόρτα κινδύνου Πηδίξαμε με κίνδυνο και τη ζωή μας Πάμε κι όπου βγει Αυτό ακριβώς τίποτα Ελλάδα 2.0 Ήτανε up to us, με λίγα λόγια, να πούμε στους άλλους ότι Προσοχή, το κεντρικό μέταλλο έχει ρεύμα, προ, ε, ε, κατεβείτε από εδώ επειδή, για να μην πέσετε σχετικά Και όσο γινόταν αυτό, εμείς ακόμα δεν ξέραμε αν από την άλλη έρχεται άλλο τρένο <Το> Ήτανε μια πάρα πολύ τραγική κατάσταση Ελλάδα 2.0. Αυτό. Καταπληκτική ποιότητα ζωή. Τι θες, γιατί δεν καταλαβαίνω. Ζήσε το μύθο σου στην Ελλάδα. Δεκα, εκα, πολύ. Όταν ήμασταν με δεν πειτάγαμε με στο τρένο. Ποιο το έκανε αυτό. Ά, το Όχι, βέβαια. Έχει μια ράγα από κάτω που προσέχαμε, ξέραμε. Ξέραμε, Πού έπαιζε μπάλα. Ήσουν στα πολλέ στα Ή φορέ να πάμε στην Γιατί η Πειδή άγατε το, το διάστημα εκεί που περνάνε οι ράγε, διπλή γραμμή. Την πειδή άγατε από την άλλη, Ποιο, τον Τεντόγλου. Εντάξει, δεν πειδή άγατε με στυλ. Παιδε, τα κάνατε αυτά πράγματα. Οι γονεί σα τι κάνανε, Πού είναι η πρόνοια, <laughs> Να σα μαζέψει, σα είχε παρατηρημένο Απ από τον Τονγκό. Από την πρόνοια το είχαμε σκάσει. Από την πρόνοια το θα σκάσει. Τη το το <laughs> <laughs> ψάχαμε του γονεί μα. <laughs> πού ήταν απέναντι. Αυτά που ακούσαμε συνέβησαν χθε εδώ στην Αθήνα. Είναι ρατζιότισα. Εντό Αθήνα. Λογικό. Πάλι το τρένο πήρε φωτιά. Στα καλά, και βγήκαν οι άνθρωποι μόνοι του. Τι θα να εκεί πειρά... μέσα, το σε αυτή τη χώρα. Σέρι, τι μπορεί να γίνει μέσα στην Αθήνα. Κάει και το χαλάνδρυ. Δεν θέλω μπορεί να. να πάρει φωτιά το τρένο στην ειρήνη. Κοιτάξτε, εγώ σχηματίζω μια θετική άποψη για την κυβέρνηση για τον εξή λόγο. Και για αυτό. Και για... και για το λόγο που θα σου πω τώρα. Έχουμε α πούμε φωτιέ. Περιαστικέ, εδάσει, στην Εύα. Την έφερε τη φωτιά μες στο Α, Χαλάνδρη, με, με στο κέντρο. Χαλάνδρυ και Βερήλσια. Έχουμε ατυχήματα, δυστυχήματα. Στην Αθήνα με στο κέντρο, κάει και καινούριο δέντρο. Έχουμε δυστυχήματα, ατυχήματα με τα τρένα παντού, στην Τιθόρ. Το έφερε με στο κέντρο. Είναι αυτό, πώ λε μια τέτοια Έχουμε... στο Χόλιγουρτ και λε εδώ δεν γίνονται αυτά. Πλημύρες... Γίνονται και εδώ αυτά. Τη Λάρισα, πλημμύρε, τη Λάρισα. Το έφερε στην οδό τη ΑΕΑ Η κυβέρνηση το φέρνει δίπλα μα. Σωστό. Γιατί. Ενώ δεν, δεν είναι η Αθήνα μόνο η Ελλάδα. Δηλαδή βρέχει παντού. Θα βρέξει και εδώ. Πνίγονται και θα πνίγει και εδώ. Ναι. Σκοτώνονται και θα σκοτωθεί και εδώ. Καίγονται και θα και καείς και εδώ. Ποια άλλη κυβέρνηση το έχει κάνει, Καμία άλλη κυβέρνηση. Είδες. Πρώτον, δεύτερον, δύο σε φέρνει και αντιμέτωπο. Ελλάδα. Ελλάδα. Ναι. Και Κυριακός 2-0. Σε φέρνει και αντιμέτωπο με τι ευθύνε Θα το δει μπροστά. Για να καταλάβει και εσύ τι γίνεται. Όχι, είναι μακριά, δεν μα αφορούν εμά αυτά. Να σε Αναπάστα κάνει μια σε αφορά. Στιγμή. Στο σπίτι σου απ' έξω. Μα αφιπνεί η κυβέρνηση, εγώ θα έλεγα. Χθε από θαύμα δεν είχαμε νερό. Δεν θα μπορούσε να περνάει το άλλο τρένο πέντε χρόνια. Αν κρυκόταν το ώρα. άλλο τρένο ή αν έπεφτε κάποιο στη ράγα. Βέβαια, έχει τηλεδιοίκηση <laughs> <laughs> ο Ισαπ. <ίσάπ. Για> <laughs> Βλέπαν ότι υπάρχει βλάβη ή σταματήσαν τα πάντα <laughs> παντού. Εντάξει, ναι, μου θε τηλεδιοίκηση. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πάλι. Μπορούσε να ρίξει μια μπουχάρα από πάνω η άλεπτο τουρισμού. Για να μην πατάνε πάνω στο ρεύμα. Και πώ θα πηγαίνει Μπουχάρες, Όχι, το σταματημένο λέμε να κατέβει ο κόσμο. Πού να φέρει την Πουχάρα. Εκεί την πετάξεις, Θα ρίξουμε 17.000 χιλιάρικα χαλί πάνω στα τρένα. Αυτό ε, δεν, δεν το είχαμε. πήραμε για αυτό, να πατάει κεφαλογιάνι. Το πήραμε, δεν πήραμε για τα μούτρα σου, να πεθάνουν όλοι οι επιβάτε. Μπορεί να έχει και τουρίστε μέσα, ξέρει εσύ που γεννήθηκε. Εί... Στην Ειρήνη έχει και τουρίστε. Αυτά τα Airbnb παντού έχουμε τουρίστε. Δεν γλιτώνει. Πα σε πολυκατοικίε που κάποτε ήταν καθαρό οι και ξεπετάγονται Airbnb Πήγε τώρα στο τρένο η πρόεδρο τη Δημοκρατία να πετάξει ένα λουλούδι. <laughs> όχι. <laughs> είχε ζωντανού εκεί. <και laughs> δεν είδα, δεν δε, δε δε είδα δε κάτι. Θα μείνει γι' αυτό η κυρία πρόεδρο. Κυρίω γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι, άλλο έργο δεν έχει ο Τίποτα αυτό, άλλο. Ναι, ναι. Και επειδή λύγει η θητεία τη το Φλεβάρι, και δεν βλέπω ανανέωση όπω το, το λένε όλοι. Ε, την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε πάλι ένα ατύχημα με τρένο. Ε, στη στερεά Ελλάδα, εκεί που πηγαίνουν τα τρένα. Και τότε είχε βγει ο Υφυπουργό Μεταφορών, ο κ. Βασίλη Κονόμου. Τι τότε, δύο-τρει μέρε μετά. Δηλαδή, προχτέ βγήκε ο Βασίλη Κονόμου, Υφυπουργό Μεταφορών και μίλησε για του εργαζόμενου. Οι οποίοι εργαζόμενοι, ενώ τρώνε από εκεί, συνέχεια βγάζουν ανακοινώσει και σήμερα έχουν και 24 ώρε απεργία ε, και συνεχώ διαμαρτύρονται. Δεν ναι, και καλά να ζητάνε να ζητάνε. Η συμμορία τη μιζέρια αποστολή είναι τώρα, οι εργαζόμενοι. Και στα σταματίζεται να, να γίνουν οι δουλειέ. Άρα ποιο στέι, οι εργαζόμενοι. Άρα ποιο τάει, εργαζόμενοι. Άλλοι πι είναι το άλλο η δικαιολογία, για να μην γίνεται τίποτα, ένα τραγικότερο γεγονός, για κάποιους να ακυρώνουν ουσιαστικά το μέσο αυτό, που κάνει Το ακυρώνουν ένα... οι εργαζόμενοι στο Φέβαια. μέσο αυτό, το ακυρώνουν. Και που τρώνε ψωμί από αυτό το μέσο. Και διακινδυναίμουν τη ζωή του και αποδείξηκε. Εντάξει τώρα. <laughs> εντάξει τώρα. <laughs> ε, και τι είναι η ζωή τώρα. <laughs> ε, τι είναι η ζωή, τώρα. <laughs> Σκοτώθηκαν μηχανόδηγοί. Εντάξει, εντάξει τώρα. Εντάξει τώρα. Ε, είναι η υπερικτημένο Κυβεία, <σχελίου> ο ο, ο, ο Υφυπουργό εδώ <σχελίου> ότι... πέρα. Κάτι αξίε ξεπερασμένε τη ανθρώπινη ζωή. Μόνο οι έχουν εννοεί το, το ίδιο είναι Όλες δε, οι άλλε δε δε αξίε δεν μα απασχολούν. Τα η ρίσκα παίρνει ένα μηχανοδηγός με μια χρηματιστριακή ολόκληρη. Τι συζητάμε τώρα. Σαν την πολυεθνική τίποτα. Χωρί πολυεθνική δεν υπάρχει ζωή. Hello. Και χωρί τράπεζα δεν υπάρχει τίποτα. Και χωρί την πολυεθνική πώ χάνουν τη δουλειά του. Ενώ χωρί ένα μηχανοδηγό. τίποτα. Συνέχισε ο κύριος Κορλόγος. δεν κόσμο. τα λένε έτσι πιο καθαρά. Όπως ε, όπως είμαστε εμείς, εμείς εδώ για να εμείς. κάνουμε αυτό είμαστε... τον ημάδα. Είμαστε το ημάδας mm. που το παίρνουμε από εκεί και το φέρνουμε, το, το κάνουμε έτσι δίφραγκα, το σπάμε α, σε α, δίφραγκα α, όπως α. λέγαμε και παλιά. Νομίζω ότι η υπερβολή δεν βοηθάει στην προσπάθεια ανάταξης του σειδοδρούμου. Και, το και, το θέλετε, και αν το θέλετε Μετράμε, μετράμε 57 αν χαμέλους εγώ... ανθρώπους Αλήμωνο εάν αν δεν αναδεικνύονται αυτά Και αν δεν φοβάται ο κόσμος και δεν ανησυχεί Συνέβη μια φορά ένα τραγικό γεγονό Άμα λοιπόν είμαι εγώ εδώ και λέω Μην πηγαίνετε κάτω το σταυρό σας για να πάρει το, το τρένο Αν είμαι μηχανοδηγό και λέω Αυτά τα πράγματα φυσικά δεν δημιουργείται μία ανασφάλεια. Δεν στους... πρέπει να τα λένε, δηλαδή. Να υπηρετούμε την αλήθεια όλοι. Το θέμα είναι ότι όταν εκείνοι τα έλεγαν. Αν πιστεύετε, εμένα πιστεύετε το... Ο... τον ή Ο... κάποιον άλλον. Μα είναι μιλάω... ψευδεί αυτά τα οποία λένε. Ξέρετε, κύριε Κονόμου, τα... όταν... θα σα όταν... πω κάτι. Εμεί πιστεύαμε, όταν... πιστεύαμε όταν... Όταν... πριν τα τέμπη. Τι όμω μιλάτε συνέχεια για τα τέμπη. Δηλαδή, άμα πέσει ένα σας... αεροπλάνο, θα μιλάτε συνέχεια για την πτώση του αεροπλάνου. Ναι. Ναι. Δεν μιλάμε για τους δίδυμους σπήρους ακόμα Ας Ενώ, πούμε είτε, παράδειγμα τώρα. Αν πέσει ένα αεροπλάνο με 300 νεκρούς Δεν θα μιλάμε τέτοντα... ποτέ oh. για το αεροπλάνο oh. πάει, πάει, πάει, πέρασε ε, όχι. Στα τέμπι Ήταν κοντά στο Θεό πήγανε Στα Τέμπι έχουμε ευθύνε συγκεκριμένε Και μια επιχείρηση συγκάλυψης από τότε Καθημερινή Δεν Και θα μιλάμε τώρα. για αυτό ναι. Τι δεν θα μιλήσω για τον, τον ενοχλή. Είναι αυτό επιχείρημα. Αν πέσει αεροπλάνο, θα μιλάτε για το αεροπλάνο. Ναι. Επότε τι είπε ο οικονομολόγο. Μόνο για αυτά θα μιλάμε. Πάνω κάτω αυτό που λέει και ο Άδωνη. Mm. Μην του λέτε ότι τα τρένα δεν είναι καλά, γιατί δεν θα μπουν μέσα. Δεν θα μπουν μέσα. Αυτό είναι μια άλλη, άλλη, άλλη διατύπωση. Ναι, αυτό ακριβώς. Και ενοχλούνται από όλα αυτά. Κακό τα λέει τους... ο συνδικαλιστή, γιατί χάνονται εισιτήρια. Και η train, train μετά θα ζητάει λεφτά από του Έλληνε πολίτε για να μην Αυτά κάνετε και... Αυτός ο μαγικός κύκλος του καπιταλισμού. Τι ωραία, Αυτά εντάξει. κάνετε και θα φύγουν οι μεγάλες και θα μείνουμε μόνοι μας πάλι Ας πούμε, και θα έχουμε πούμε Και θα κυκλαζόμαστε, και το καλοκαίρι δεν θα έχουμε τουρισμό και το καλοκαίρι θα πηγαίνουν στις παραλίες και δεν θα έχει τουρίστες. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και θα, κάνουμε, καλό. Αύγουστο. Άμα, γίνει. Και θα <laughs> κάνουμε Αύγουστο μπάνιο με κόντρα στον Πορτοσάλτε. Ε, ναι, πρέπει να διαλέξει και του μήνε. Ναι, εντάξει. Πάς, πάνε, τον Αύγουστο όλοι. Α, τον Αύγουστο πήγαινε Ιούλιο, πήγαινε τώρα Σεπτέμβρη και δεν πα. Είστε μια χαρά καιρό. Ξαναπιάσαν οι ζέστε. Πάνω που φύσαγε ξαναρχίσαν οι ζέστε. Πάλι air conditioning. Τι είναι αυτό. Ε, δεν είναι κατάσταση τώρα αυτή. Μου είναι να τα καταγγείλει κάποιο. Κοιμάσαι τέτοιο, κοιμάσαι με μπλουζάκι, ένα ξεβράκοντο. Πού ακριβώ. Και παραβιασμένο. Εννοώ, τέλο πάντων. Πού γίνεται αυτό. Ζέστηνο προκαλεί να μείνουμε, Φεύγουμε από τα τρένα Και όλα αυτά που ευτυχώ έλειξαν έτσι χτες Που γίναν έτσι εδώ στο κέντρο της Αθήνας Τα προάστια Και πάμε στην πολιτική ζωή της χώρας ε, εμφανίστηκε... Πού ήμασταν <laughs> ναι, ναι, Εντάξει ήταν και κοινωνικό, οικονομική ναι. Και πολιτική Τώρα πάμε στα αμυγός πολιτικά Εμφανίστηκε ο Κώστερς Ζουράρης Ο οποίος μίλησε και χαρακτήρισε τον Κασελάκη Κοιτάξτε, ο Κασαλάκης έχει το εξή. 70 χρόνια περίπου έχω διδάξει πολιτική θεωρία, πολιτική επιστήμη. Είμαι στην πολιτική, στα γενοφάσκα μου και από την οικογένεια. μου ζωή εδώ και 1,5 αιώνα στο κομμουνιστικό κίνημα. Μέχρι τώρα η εξαρασμοί στην πολιτική θεωρία υπάρχει ας πούμε περιγραφικά η αριστερά, η δεξιά και το κέντρο. Τώρα υπάρχει και τέτοια κατηγορία με τον Κασαλάκη. Αριστερά, δεξιά, κέντρο και σουργ ο δημοσιογράφος, ευχαριστώ <laughs> Αυτό... μα αν είναι δυνατότητα, είναι, δυνατότητα. είναι αυτά που λέτε τώρα, σας παρακαλώ δεν έχει δώσει δικαιώματα Όχι. καθόλου. στους εργαζομένους του Κόκκινου και της ΟΚΗΣ και έχει δώσει άλλα δικαιώματα. Έχει δώσει δικαιώματα σε όλους τους υπόλοιπους έχει δώσει τα δικαιώματα που περιγράφει εδώ ο Ζουράρης Α, εντελώς <laughs> γυρίζει ο Ζουράρης και το κλείνει το θέμα Έχει πάει πολύ καλά όλο αυτό με το ΣΥΡΙΖΑ και πάει καλά γενικότερα. Φίλο μου Ζουράρι, να ξέρω. Ναι, το ξέρω, το <σχε> ξέρω. Τώρα έχω δει σε παραστάσει <σχε> που έρχεται. <σχε> Έχει, ναι, είχαμε ναι. μιλήσει το, στο Σαββό του Νότου πέρυσι, πρώτο, πότε ήταν. Έρχεται δικά χρόνια, μία φορά, έρχεται. Ερχόταν και όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Ναι, που ήταν και ο ίδιο. Τι ήταν, Βουλευτή. Βουλευτή Δεν θυμάμαι. Βουλευτή πάντω ήταν σίγουρα. Ήταν βουλευτή. Και που στο ΣΥΡΙΖΑ, εσύ, απορώ. Ε, δεν είχες και λόγους τότε <Σι> Και τάχωνε στο ΣΥΡΙΖΑ και ερχόταν και ο Ζουράς εννοείται ήταν γι και Γιατί δεν έχει μυαλό δεν καταλαβαίνω Μα μου μετά λίγα λες Αλλά ο Ναι. Ψήφιζε όμως Τι να κάνει τώρα άλλο διασκέδαση Διασκέδαση είναι βουλή για αυτόν Φαντάζομαι και η δουλειά ήταν αυτό που σου λέγε εσένα Πάμε στην άλλη πλευρά τώρα, στην απέναντι πολυκατοικία, γιατί να... έδωσε απάντηση ο Βελόπουλο στα όσα είπε ο Καρατζαφέρης Που στα... είναι κατημάς. Τα περικατημά Θα ακούσουμε πρώτα τα περικατημά ναι. και μετά την απάντηση. Για να γίνει αρχηγό, χρειάζεται τα στοιχεία του ΠΕΧΗ. Παιδεία, ευφυα, χαρακτήρα, ήθο. Ο Βελόπουλος το ένα το έχει σε μεγάλο βαθμό. Επιστολέ του Ιησού Χριστού του Ιδίου. Το ένα. Ευφυα. Αλλά δεν έχει ήθο. Δεν έχει. Δεν το, μιλάτε με τον Βελόπουλο τώρα ή όχι. Μιλάμε με σοβαρού άνθρωπου. Είναι δηλαδή σοβαρό άνθρωπο ο κ. Βελόπουλο. Δεν τον θερούσα. Εγώ τον θεωρούσα τότε. Εάν ήταν το Μουά και το Κιλότο ή άλλοι, τον θεωρούσα τον κατημά. Πουε. Κρέατα όλοι πάντω. Εννοείται. Να τον έβαλε βουλευτή, ποιο τον έβαλε στο κόμμα. Καρτζαφέρη. Α. Έβαλε και τον κατημά. Αλλά τώρα θα μου πει: Όταν παίρνει ένα ζώο, παίρνει όλα τα. Εντάξει, τα έχει και τον κατημά. Νουά. Και κιλότο; Τι νοά; <laughs> Φιλά το δεν είναι κανείς τον με Αλλά ότι είναι νοά και ο Άδωνις και ο και ο πλέβρης; Αυτά τα καλά κομμάτια. Το κιλότο που... είναι καλό για UVC, όχι για πολιτική. Μα, το okay. Και το νοά είναι στεγνό κρέας. Ξαρτάται πώ πως το κάνει. Τόσο εννοεί αυτό; Ότι είναι Εναι στεγνό. Είναι στεγνό μόνο αρακά προς τους γάμους, στεγνό κρέας. Ε, στεγνό. Έχει και αυτή την πασαλημένη τέτοια Που είναι την με τη corn flour που κάνουμε τη. <laughs> ││││││││││ <laughs> <laughs> τη, τη, τη <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Το θέμα είναι ο Βελόπουλο. Α, όχι τα κρεοπολία. <laughs> Να μην μιλήσουμε δηλαδή, για τι τιμέ του κρέατο. δεν είναι αυτό το Ή θέμα. Ή τα σάπια κρέατα που μα φέρουν από την Βουλγαρία. Σε όλα αυτά λοιπόν, όχι αυτά που λες εσύ, αυτά που είπε ο Καρατζαφέρη, έδωσε απάντηση ο Βελόπουλο. Θα το πω, ίσω για πρώτη φορά θα κάνω ένα σχόλιο για αυτόν τον άνθρωπο. Για τον Καρατζαφέρη. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα, Γιώργη. Κάτσε σπίτι σου, κάτσε με την οικογένειά σου, άραξε λίγο τα κιλά σου. Έτσι. Δεν απάντησα ποτέ μου. Ούτε θα απαντήσω και τώρα. Το ποιο είναι ανέντιμο το ξέρουμε καλά. Με τα 6 εκατομμύρια που βρέθηκαν στο λογαριασμό κάποιου, όχι το δικό μου πάντω. Εντάξει. Άιντε, άντε γιατί αρκετά. Τα είπα να βγάλουν όλα τα όπλα. Ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Μιλάει για εντιμότητα ο κίνστορα ανηθικότητα. Ο κατζαφέρη και το λέτσε ο μα. Ο κίνστορα ανηθικότητα. Έτσι δεν λέω ότι είναι ανήθικο, λέω κίνστορα είναι. Και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και για επαγγελματικό. Αιτ. Τόσα χρόνια δεν μιλάω. Από το 12 άχνα δεν έβγαλα για σένα εποβάμε, λάγα, σέβομαι Και σέβομαι ότι βάζει, με τόση, είσαι μερικά χρονιά μαζί μου Ήμουν μαζί σου, συνεχώς Το ξέρω στο κόσμο, το ο κόμος το ο που λένε σου, μες βουλή Ότι διαφωνούσα Ε, λίγο καρατσαφέρι, λίγο, λίγο Αφού τα ξέρει από το 12 και δεν μίλαγε λόγω ηλικίας. Το 12 ήτανε... Μικρότερο κατά 12 χρόνια. Άρα δεν ήταν τίθετο δεν τότε θέμα ηλικία. Θα μπορούσε να τα πει τότε. Ναι. Εδώ είπε για κάτι εκατομμύρια. Δεν Έξι εκατομμύρια τότε... που έχουν φαγωθεί, μάλλον ή έχουν πάει στον Καρατζαφέρι. Δεν αυτό το... λέει τώρα εδώ. Ο αυτό που δεν θα πει τίποτα. Καμιά φορά είναι συνενοχή <laughs> αυτά όταν δεν τα λε. Δεν ξέρω. Δεν <laughs> ξέρω, ούτε ξέρω. Ούτε Θέλω τώρα Άδελος απάντηση. να παίζουν τόσα φράγκα στη μέση, ή καμιά φορά μπορεί να μην μιλά. Θέλει απάντηση τώρα τον Καρατζαφέρι, γιατί ο κατιμά καταγγελίε τώρα και πρέπει να ξέρουμε Facebook. ακριβώ απαντήσει. Ναι, κάπου. Πού, πού θα γίνει η πολιτική αντιπαράθεση. Ειδικά και ο έχει βγει ο μια μέρα. Ο, ναι, και ο Άδωνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως όλη η αντιπαράθεση γίνεται από τη Σκορδά. Πού εκεί να γίνει. Είχατε, ναι, δεν έχει άλλη εκπομπή. <laughs> <laughs> Οι δεν άλλες είναι. Βάλτε κάτω. σοβαρέ Ασχολούνται με σοβαρά Δεν έχει και τα Τιάνα φέτο. Άσε Πραγματικά μαύρη Κλειστή τηλεόραση Πάλι μαζί. Ναι, ξανά μανά τα ίδια. Ξέρετε, <laughs> και και καφέ τη χαρά κτλ. Όλα αυτά το μεσημεριανά. Θα πάμε στα φάρμακα, γιατί έχουν αυξηθεί λίγο τα φάρμακα. Όπω είπε και αυξηθεί. ο Σαλμά, που διαγράφει. Επειδή γιατί είπε. πρέπει να το πει ο Σαλμά, για να το Όχι. καταλάβουμε. Ήθελα να θυμίσω το θέμα Σαλμά. Μάλιστα. Εσύ το καταλαβαίνει, γιατί παίρνει πολλά φάρμακα, αλλά υπάρχουν και άλλοι που δεν παίρνουν φάρμακα. Όπω έλεγε και ο Γιώργος, αν θέλω να πάω μπροστά, δε, δεν θέλω φάρμακα. Ναι, εννοούσε άλλα. Ο υπουργό των φαρμάκων είναι ο Άδων Γεωργιάδη. Πρέπει να καταλάβουμε τι θέλουμε. Θέλουμε να υπάρχουν φάρμακα. Αν θέλουμε να υπάρχουν φάρμακα, υπάρχει κάποιο κόστο για αυτά. Τζάμπα δεν μπορεί να είναι τα φάρμακα. Τέλεια. Είναι τόσο απλό. Τζάμπα λοιπόν δεν μπορεί να είναι. Όχι. Είναι απλό. Απλή σκέψη. Α που δεν το εκτιμά το τσάμπα. Θα το παίρναμε με τις χούφτες. τι χούφτε. Τι έκανε. Τώρα όμω. Το Λασίξ από 1,96 ενεντέξ πήγε 2,73. εβδομητατρία. δεν είναι αυτό. Ναι, ναι. Ακρα... Όχι τη ακράτεια. Αντιπερτασικό, διουρκτικό είναι. Διουρυτικό, το ομιληθιν. Από ψυχωσικό φάρμακο από 412 798. Καλά αυτό δεν έχει και ζήτηση ψυχικό έχει Το סטεντόν, ναι, α, α, <laughs> από 228 995. Οτι <laughs> δεν θα το τα κάπγια σα θα τα κriviνό. <κρυβίνω, laughs> θα τα κriviνό. Γιατί όλα είναι ακριβά. Η ψυχική υγεία κοστίζει. Το ετόποσιδ Θα το ακούσουμε τώρα. Ογκολογικό από 11,72 33,07. Ογκολογικό, έτσι. Τρει φορέ πάνω. Πιάνω mm. και τη σοβαρότητα του θέματο. Α πω και δύο πιο σπάνια. Το Νονταρέν για καρδιακές παθήσει από 64,97 166,97. Έκατο Σάρκο πάνω. Ναι. Ε, τι είναι ένα κατο Σάρκο. Τίποτα. Όταν τα πετάτε από και 5 iPhone. Με 15 εκατοστάρικα. Τι. Τόσο, ναι, είναι Εκεί καλά. <laughs> Με 15. Και το Ορλομπίν. Φάρμακο για λοιμόξει, αυτό είναι σούπερ, από 3,17 σε 7,64. Εντάξει, τώρα τι είναι άλλο τόσο, το τόσο, άλλο τόσο. Ε. Το τόσο, άλλο τόσο, τι είναι, να δεν θέλατε τα γεννόσημα, πάρτε το τώρα. Πάρε το κανονικό. Πάρε το κανονικό. Οπότε, Άδωνη Γεωργιάδης που είπε δεν είναι τσάμπα, τι, δεν υπάρχει τίποτα τσάμπα στη ζωή. Αυτά έλεγε το προηγούμενο. Αυτό που είναι για του ψυχωσικούς. Το στεντόν. Όχι, ένα, ναι, αυτό ήταν ένα άλλο που είπε, δεν θυμάμαι. Το μιληθήν. Αντιψυχοσικό φάρμακο ναι. από 4,12 Εντάξει, παίζει ρόλο που έχει ακριβή. Τώρα θέλω να και ο Υπουργό το σκέφτεται. Ενώ από ό,τι καταλαβαίνω δεν το παίρνει. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό το αύξησε, Σου λέει δεν με ενδιαφέρει αυτό το φάρμακο. Δεν αφορά εμένα. Δεν αφορά, το γράψα. Με βλέπετε. Με σου είναι μέσα όμω. Δεν το παίρνει. Το έχει πει ο γιατρό. παράδειγμα. Η Ετοποσίδη. η Ετοποσίδη. συγκεκριμένα. Ένα μεγάλη φασαρία όταν Η τοσείται πολίτε στην Ελλάδα 9 ευρώ. Ναι. Στη Γερμανία 50. Η εταιρεία προτιμάται να το πουλάει στα 50, παρά στο ενέα. Το έχει αποσύρα από την Ελλάδα. Τόσο απλά. Εδώ εγώ συμφωνώ με τον άδειο. Mm. Εδώ πολύ το 9 ευρώ, το έχει πάει 33, το συγκεκριμένο φάρμακο. Στη Γερμανία το πουλάνε 50. Οπότε είσαι εταιρεία και λεσκέ να με συμφέρα το πουλά στην Ελλάδα. Όταν το φάρμακο και η γίνεται κέρδος, έτσι θα σκεφτούμε. Ο πολίτε λογικό, λογική σκέψη. Δεν γίνεται αλλιώ και δεν λύνεται αλλιώ. Τα φάρμακα τα, τα κοστολογούμε και την υγεία των ανθρώπων και την ύπαρξη των ανθρώπων και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Την κοστολογούμε και βλέπουμε ότι στοιχίζει ακριβά. Δεν θα κάνουμε μεθ, γιατί θα τι κάνουμε θα μετά. Μας δεν θα κάνουμε νοσοκομεία γιατί αυτό. Δεν θα πάρουμε γιατρού για τον τάδε τάδε λόγο. Γιατί ο προπολογισμό μπάζει, συμπλήν και δεν. Δεν θα λοιπόν, μονιμοποιήσουμε του πλειοσβέστε γιατί δουλεύουμε το καλοκαίρι. Ρωτιά. Στη ζυγαριά. Εδώ όμω μιλάμε για την υγεία. Στη ζυγαριά στοιχίζει υγεία. Οπότε πάρτε ακριβά φάρμακα και επειδή. Λειτουργεί με καπιταλισμό η τάδε πολυεθνικέ, στο πλαίσιο καπιταλισμού, δεν τη συμφέρει να πουλήσει. Πεθάνετε λοιπόν γιατί είναι ογκολογικό. Πέρυσι αυτοκτόνησε ένα στην Κρήτη. Ε, το έτσι, ίδιο φάρμακο. Με κομμουνισμό έχουμε να κρατικοποιήσουμε τι εταιρείε και τα φάρμακα. Όχι, δεν έχουμε κομμουνισμό, θα πεθαίνετε όμω. Επειδή πάει. έχουμε καπιταλισμό Πρέπει και είναι το καθεστώ τη ελευθερία. Ελευθερία δεν μα λένε. Πώ ελεύθερο είναι ο ασθενή, ο καρκινοπαθής να κινηθεί αυτά τα πλαίσια όταν η εταιρεία λέει το πουλάω και γιατί δεν με συμφέρει. Ποιο είναι ελεύθερο τώρα από του δύο. Ο καρκινοπαθή πολίτη του καπιταλισμού ή η πολυεθνική που πάει τα κέρδη τη αναλόγω και κάνει κουμάντα, Όχι, θα δώσει και λογαριασμό. Η πολυεθνική. Όχι. Δεν ξέραμε. Τη πολυεθνική, τη σεβόμαστε. Ε, είπαμε, χωρίς πολυεθνική, χωρίς δε, τράπεζα, δε, τώρα δεν είπαμε. Χωρί πολυεθνική, χωρί τράπεζα. Εσεί οι άνθρωποι ξαναγίνονται αποστολέ. Πώ δεν οι σιγά, δε δε δε τα ξαναγίνονται, κυρία Δευτέρα. Πόσα. Για να γίνει ένα άνθρωπο. Τρία. Εντάξει, το παρακάνω <laughs> λίγο, αλλά τέλο πάντων, ναι. Κάποιοι δεν είναι το πολύ το τρία. Δεν και γρήγοροι με τα προκατακτικά. Μαζί με αυτά, όλα μαζί. Α κλείσουμε λοιπόν την ενότητα φάρμακα με τον Άδωνη. Οι ελλείψει σε σχέση τον του 2024 είναι στο 1 δέκατο. Τα 9 δέκατα των ελλείψεων έχουν καλυφθεί. Λόγω αυτή τη πολιτική. Λοιπόν, είναι μία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποτε στη ζωή ορισμένα αγαθά πρέπει και να αυξάνονται. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι αλλιώ. Πριν Εγώ αυξάνονται, σου λέω γιατί ο νομοθέτης να μην βάλει φάρμακο πα. Δηλαδή, κουπόνι. Ναι, για φάρμακα. Δε. μόνο το λάδι. Μόνο τα σούπερ μάρκετ, δώσει, Να Δώσε, Μιτσοτάκη, κάτι. Το... Ένα κουμπών για φάρμακα. Οκ, okay, την καταγράφω. Από το την Ταμείο Ανάκαμψη. Κάπου. Έχει να πάει... Γιατί δεν φτιάχνουμε μόνο Έχει... μπαντζούρια. Έχει από Το Ταμείο Ανάκαμψη. Από αυτό φτιάχνετε τα προγράμματα αυτά τα ελληνικά. Από το Ταμείο Ανάκαμψη. Ανακάμπτουμε. Δεν θα έχουμε φάρμακα, αλλά θα έχουμε παντζούρια να κλείσουμε. Ναι, ναι, Δροσιά μέσα στο σπίτι. Πολύ βασικό. Αν και με παντζούρια η δροσιά δεν έρχεται. Είναι και θερμο πρόσωψη σου λέει. Α, ολο μαζί το πακέτο άδος όπως λέω Άδωνης κάποια πράγματα ακρυβαίνουνε. Έχει ακρυβίνει όμως το ρεύμα. Έχει ακρυβίνει η φέτα, έχει ακρυβίνει το λάδι, έχει ακρυβίνει το σιπερμάρκετ, έχει ακρυβίνει παροχές υπηρεσιών, οι υπόλοιπες. Οι πατάτες! έχει ακρυβίνει η πατάτα! Έχουν ακρυβίνει όλο και ακρυβίνει το φάρμακο. Τι θα γίνει! Εντάξει. Δεν ακρυβαίνει αντίστοιχα και ο μισθό. Κάτι ψίχουλα που ρίξαν και λένε όλοι, εκτό 50 καθαράνε 704. Δεν λένε, δεν δε φτάνουν όλα αυτά. Ε, κάπως και όταν να καταπολεμάσουμε την, την καταπολεμά να το μισθώ. Και καλά εδώ το Στεντόν και το Λασίξ μπορεί να μην τα πάρει κάποιο. Ο συνταξιούχο δεν πάει, ο συνταξιούχος, λασίξης, χρειάζεται. Αυτό λέω. Μην... Ο συνταξιούχο δεν μπορεί χωρί αυτά. Ε, ναι, και να κόψει τα μαρούλια και τι πατάτε που είναι ακριβέ και το λάδι. Να μην τρώει. Αλλά το φάρμακο είναι απαραίτητα. Οπότε τι του, κλέβει τη σύνταξη. Του βάζεις το χέρι στη σύνταξη και τα. Ε, έλα. Ναι. Α, δεν πιστεύω να κάνουν τέτοιο. Κι όμως, κι όμως, ο, και, όμως ο, και δεν τους το έχω να ηθικά στοιχεία και ξαφνικά και αυτοί και στην κατρακύλα. Ναι, <laughs> <πρόκουσα>. <laughs> ναι. Ε, δεν πειράζει. Ναι. Ε, το Τζούντλο τον ξέρουμε όλοι, ε, τον ηθοποιό, από το Χόλιγκο. Τον Τζούντλο όμως. Mm -hmm. Σε Τζοντ Λό. Συμπαθέστατο. Ναι, πιστεύω, καλά, πιστεύω, καλά. Πιστεύω, ναι. Ο Ιούδα Ζουν oh, yeah. χειρότερο, είναι και Πέμπτη. Α, είναι συμπαθέστατο σε ωραίε ταινίε, ωραία παρουσία, ψιλοσεμνή για Χολλιουδ. Και έντονα πολιτικοποιημένο από ό,τι φαίνεται έδωσε μια συνέντευξη και τον ρώτησε ο παρουσιαστή ποιο είναι το πιο άγριο ζώο. Colbert. Στον Colbert τον Κολμπερδί χειροκροτή. Το το δεν ήταν. Το έχω ακούσει μόνο σε ήχο δηλαδή. Θα το ακούσουμε τώρα είναι στην Αγγλική. Θα καταλάβετε τι ε, η ερώτηση είναι ποιο είναι το πιο άγριο ζώο που υπάρχει. Να ακούσουμε την απάντηση του. Ποιο είναι right? <laughs> yes. no. really rebounded. Ο φασίστα, Αυτή ήταν η απάντησή του. Και αντί είναι και ωραία απάντηση βέβαια και ο Κολμπερτ μετά, που λέει δυστυχώ δεν είπε ο πλέον. Ναι. Και η ηθοποιοί του Χόλλιγου, γενικώ αυτά δεν πολυμπαίνουν, είναι ελάχιστη. Όχι, δεν ξέρω. Το θυμάμαι παλιά και, και, και δεν είναι. Δεν θέλουν τίποτα και δεν ασχολούνται κιόλα. Ζουν στα πλούτη του, στην ευμάρειά του. Και, και εδώ τώρα ο Τζούντ Λό σε μια ημισατηρική εκπομπή, τι ακριβώ πώ να τη χαρακτηρίσουμε. Ναι, εντάξει, έτσι όπω γίνονται στην Αμερική. Ναι, ναι. Και λέει καθαρά τη λέξη φασίστας σε μια Αμερική που πάει να βγάλει τον Τραμπ και είναι καμάλα και άλλους και, άλλους και έχει, έχουν όπλα 300 ναι. εκατομμύρια. Στι πολιτείε περισσότερες έχουν φασίστες. Ναι και βλέπει και τι που πάει και η Ευρώπη γιατί τα μελετάει, τα παρακολουθεί και είναι πολύ ωραίο που ένας ηθοποιός, τόσο καθαρά και τόσο ωραία το λέει... Και του βγήκε και αμέσω. Και είναι καλό, κάνει μια καριέρα αυτό το βιντεάκι στα TikTok και στα social media. Οπότε βάζουμε και από τα διεθνικά κάτι έτσι να παίρνουμε. Βάλαμε μια και, εικόνα. Στην αγγλική, και, είναι και στην Αγγλική. Στην αγγλική. Ε, έχουμε δει όλοι. Αλλά βέβαια οι σινεριογράφοι αυτά είναι όλοι πολιτικοποιημένοι. Όσοι ναι. γράφουν και τα λοιπά, και οργανωμένοι όλοι, ε, όλοι οι περισσότεροι. Και Δεν οργανωμένοι στα Hollywood. συνδικάτα διεκδικούν. Σε αυτό ναι, ναι, ναι. Και το Hollywood έχει και παράδοση. Δηλαδή και μετά επιμακαρθισμού που είχε και κομμουνιστές συγγραφής και τι διώξει υπάρχουν και ταινίες σχετικές τι διώξει έχουν δεχτεί τότε αυτή η συγγραφής οι σεναριογράφοι, εξόντωση και όλα αυτά τα ωραία. τα πολύ ωραία που συνέβαιναν τότε στην χώρα της ελευθερίας και της δημοκρατίας yeah, Που κρατάει στο ένα χέρι τον πισό τη Νέα Δημοκρατία και στο κεφάλι του Σώματο του Πασόκ. Ε, μπράβο, μπράβο, στα, με αυτό, αυτά αυτά, αυτά όμω τα είδαν ε, εδώ και ενωθήκαν κάποια στιγμή μετά από δεκαετίε. Γιατί ανήκουμε στη Δύση. Ωραία το κύκλο σα και πολύ τεκμηριωμένα. Σοβαρά πάνω απ' όλα. Είδαμε χθε όλοι το. Το έχουμε δει δηλαδή, που δεν είναι και σωστό. Κάπω είναι. Το βίντεο με τη Μαρινέλα. Κυκλοφορεί, δεν μπορεί να γλιτώσει. Δεν είναι μόνο τα social media. Εγώ νόμιζα ότι θα κυκλοφορεί μόνο εκεί, γιατί το είδα εκ των υστέρων. Αλλά το βλέπω και από το πρωί σε όλα τα κανάλια παίζει. Η κατάρρευση δηλαδή, το ξέρετε, την ξέρετε όλη την είδηση Η κατάρρευση της Μαρινέλα Στη πάνω στην σκηνή Ναι και έχει ξεκινήσει μια συζήτηση Και για το βίντεο αυτό καθεαυτό Και για την ηλικία της Ειδικά στα social media που είναι λάκος των Λόντων Γράφουν εκεί διάφορα για το ότι ήταν γριά. Γράφουν τέτοιο ότι ήθελε και τραγουδάει σε και, και και Έχει αρχίσει ο κανιβαλισμός... Μόνο καλά να πάθει δεν γράψα, φαντάζομαι. Ε, το γράψα με άλλο τρόπο. Ναι. Mm. Έχει αρχίσει ένας κανιβαλισμός, γνωστός στο social media, αλλά εσχρός, καταδικαστέος, άθλιος, που ξεπερνάει τα ανθρώπινα όρια. Δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο που δεν είσαι και να το δεις τώρα αυτό, να καταραίει. Χαίρεται κάποιο. Δηλαδή που κάνει... βλέπεις κάποιον να πέφτει Δεν ναι. την ξέρουμε Δεν... Και να μην σε αρέσει και σαν τραγουδία Αλλά αυτό τέτοι... παιδί μου Αλλά την ώρα που Χαίρεται είναι στη τους, Προσφέρει κάτι Ναι από κάτω τόσοι να δουν Δηλαδή στα μάτια τόσον Ναι και... Είναι και... έτσι κι αλλιώς σκληρό θέλω να πω Και βγαίνουν κάποιοι και χαίρονται με κάποιο τρόπο Και γράφουν διάφορα Που είναι... Η μαρινέλα είναι μια μόνο χαρά που προσφέρει, δηλαδή ψυχαγωγία, yeah. δω, και επί δεκαετίες. Συμπαθής πάρα. Που είναι μια συμπαθής. Εμένα σαν φωνή δεν με τρέλαινε, που είναι καμπάνα oh, φωνή. Όχι δεν είναι ρε παιδί μου, αλλά είναι μια συμπαθή παρουσία. Mm -hmm. Μια φωνή, καμπάνα, που εμένα μου είπε λίγο το συνέστημα από όλο αυτό, από τις τη κάπω, κάπως, επειδή είχε βασιστεί πολύ νιώθω τώρα, δεν είμαι και αναλυτής, στην ε, α, α, πολύ ωραία φωνή, Και η υποτίμψη όπως είναι και η Πρωτοψάλτη, μια καλή φωνή αλλά χωρίς συνέστημα, ψυχρή, βγαίνει ένα άδειο κενό πράγμα. Mm. Η μαρνέλα ήταν λίγο πιο χρωματισμένη, είναι η αλήθεια, αλλά εκεί που τις έβγαλε το καπέλο είναι όταν σε εποχές που δεν γίνονταν αυτά έκανε παιδί εκτό γάμου. Ah, είχε yeah, τον τζαμπουκά yeah. να κάνει και το πέρασε και το έκανε και δεν είχε τίποτα και είχε κάτι τέτοια καλά. Με την ευχή βεβαίω, όπως λένε όπως και σε κάθε άνθρωπο να το ξεπεράσει και να είναι όλα πολύ καλά θα ακούσουμε εδώ ένα τραγούδι, όχι από τα δικά τη, είναι Χατζηδάκη στο πέλαγο, είναι βαθύ μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα θα προσέξουμε λίγο τις δεύτερες φωνές που κάνει η Μαρινέλα και το απογειώνει, εδώ έχει βάλει και συνέστημα, έχει βάλει αυτά που πρέπει και το στέλνει αυτό το τραγούδι στον ουρανό. I Πολύ ωραία εκτέλεση. Ναι, πολύ. Νομίζω ότι το στολίζει πάρα πολύ. Θα το ακούσουμε και το υπόλοιπο να πάμε στις διευθμίσεις. Μιχάλη Σιριζέο, μάλλον ακόμα από την Ελλειούπολη, και μου λέει: συγνώμη, αλλά κοιλότο στο Γιουβέτσι δεν. Το κιλό και χταίνει, τα καλύτερα. Έτσι λέει ο Μιχάλη. Ε, ε, ε, ε, τόσο <galera> ξέρει να μαγειρεύει ο Μιχάλη. Δεν ξέρω αν ξέρει να μαγειρεύει, δεν ξέρει να σκέφτεται, επειδή είναι Σιριζέο. Τι, τι να εμπιστευτεί. Αυτά βάζουν σπαλομπριζόλα στο Γιουβέτσι. Δεν ξέρω τι βάζει. Η κόντρα είναι καλή. Τον έχω για καλό φαγά. Είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω τι ακριβώ κάνει, αλλά λέει ότι κιλό το δεν μπαίνει. Και άρα Βελόπουλο δεν θα γίνει ποτέ με Όχι, όχι. Με άλλο τρόπο. Με κάποιον άλλο τρόπο. Και μα έρχεσε Ζαλί στι πρώτε τρει μέρε. Ήθελα να το πω ότι εγώ. με την αργοπορία στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ: ναι. Να λε στον λαό πότε σε παίρνουν δεν φταίει εσύ. Προφανώ δεν φταίει. Εντάξει, τι είναι αυτό τώρα. Γιατί πήρε ένα και έλεγε ότι μα στήσει μέχρι τι 13. Κάθε κάμιση. μέρα στα κέντρα που ακούγαμε, έλεγε κάποιο και έλεγε: Εσύ, δεν φταίει εγώ, δεν φταίει εγώ. Μαι, βέβαια, Έβρεξε, εγώ έβρεξε mm. πλημμύρισαν οι σκηνέ και είναι όλοι εκεί εθελοντέ. ηλεκτρολόγοι και ειδικοί και τρέχανε οι άνθρωποι, τους είδες, ήρθαν με τις μηχανές τρέχανε να σώσουν γίνει κανένα ηλεκτροπληξία οτιδήποτε και να κάνουν τις σκηνέ έτοιμες να λειτουργήσουν είναι ένας αχανής χώρος ένας αχανής χώρος με εθελοντές, ξαναλέω, δεν είναι επαγγελματίες όλοι αυτοί, και τρέχανε και τα καταφέρανε τα παιδιά, μπράβο και λειτουργήσαν όλα πολύ καλά Μα σα λέγατε, άργησε κι Ναι άργη". Δεν δε φταίει, Εσύ, okay. οκ. Ο Θεούλη, φταίει που έβρεχε. Πάμε, <laughs> Τα σύννεφα που πυροβολάνε τώρα, <laughs> έλα σε παρακαλώ για να μην γίνει το φεστιβάλ τη ΚΝΕ. Θα κάνουμε αφιέρωση τώρα, την κάνω κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Ναι. Ε, ε, θα κάνουμε εισαγωγή. Να πάρε, στη... πάρε τηλέφωνο. Όχι. Όχι τώρα. Καλησπέρα, ο Θήμιο από ηλιούπολη Τώρα και έτσι ακριβώ. Λοιπόν, αυτό το μουρμουρίζει, mm. αυτό το πολύ ωραίο και θαλασσινό τραγούδι το αφιερώνουμε στην κυρία Θεολογία στην Ηλιούπολη. Κλείνει σήμερα τα 89 και μπαίνει στα 90. Άντε, να τα κατοστήσει, μικρή ευχή, αλλά να τα κατοστήσει. Όχι, να τα χιλιάσει, θα πούμε. Yeah. Η κυρία Θεολογία είναι οικογενειακή φίλη. Κολλητή τη μάνα μου, να το πω έτσι. Mm. Μάνα μου δεν υπάρχει πια. Ε, και ήταν δύο φίλε τη δεκαετία του τέλη 50-60 που ήρθαν στην Αθήνα. Εδώ η κυρία Θεολογία του Mm -hmm. Γι' αυτό και εδώ δερκανίσιο και τα λοιπά το τραγούδι, και γνώρισαν δύο φίλου από τη Μυτιλίνη. Δύο φίλοι από την αίρεσό τη Μυτιλίνη και παντρεύτηκαν. Έκαναν οικογένειε στην Αγία Μαρίνα, στα ορεινά και στα βουνά και στα σκαλιά και στα λαγκάδια Φτιάξανε σπίτια όλοι αυτοί. Τσιλιούπολι. Φτιάξαν και οικογένειε. Και σήμερα κλείνει τα 89 και πάει στα 90. Γερή, δυνατή, ντούρα, περπατάει, στέκεται, σκέφτεται όλο το πακέτο. Οπότε. Χρονή. Χαρά. Πολύ χρονή και του έκανε, χρόνου πάλι έκανε. να πούμε την ευχή και να τη λέμε για τα επόμενα 100 χρόνια θα δεν και θα ζήσουμε και Τι να παίρνει τηλέφωνο Να έχω μια νέα μπάμπο <laughs> <Όχι>. <laughs> Είναι, είναι σεμνή σε Α, μή. μάλιστα Εντάξει, είναι άλλο Ο Μιχάλης λοιπόν, από την Ελλειούπολη, να παραμείνουμε στην Ελλειούπολη. Να πια. φίλοι μα δεν είναι φίλοι, φίλοι είμαστε σύντροφοι. Αγωνιζόμαστε για τον σοσιαλισμό. Ακριβώ. Ναι, μα γι' αυτό. Όλοι μαζί. Ρεγατάκια, λέει στα εστιατόρια και τα χασάπικα, μεγαλώσαμε. Ναι, αλλά έξω που τρώγατε. Έξω που τρώγατε. Το ίδιο και τα υπόλοιπα. Θα πάμε λίγο στο Βόλο. Θα φύγουμε από την Λιλιούπολη και, α, και α, θα α, πάμε α, στο, α, στο α, Βόλο. Πέφτει η αισθητική ξαφνικά. Πέριμενα, θα ακούσει. Τα πλάι, ψάρια τα μαζέψανε. Μα το ένα ακροατή Είναι ένα τραγούδι. Είναι ένας ε, Αλβανός που ζει στο Βόλο. Μιλάει ελληνικά. Αουρέλ Τουσέ, αν το προφέρω σωστά. Που μάλλον αγαπάει πολύ το τραγούδι. Αουρέλι μου, ναι, ναι, και έχει ναι. κάνει ένα βίντεο κλιπ Με φόντο το Βόλο κτλ. Θα ακούσουμε το τραγούδι. Ωραία. είναι ο Τιμαστορί, μάλλον το έγραψε αυτό. Μια χαρά έκανε ο άνθρωπο. Όταν έπινε το σαμπάνια. Ναι, δεν ξέρω τι έπαιρνε, αλλά μια χαρά είναι. Σαμπάνια είναι η Κάιζερ. <laughs> αυτό λένε. Αυτό λένε σαμπάνια. Επειδή <laughs> είναι λίγο πιο κάπω. Ή επειδή έχει το χρυσό πάνω. Α, οκ, δεν τα είδα. Είναι, είναι η Κάιζερ μου, είναι τη Γουέλια. έχει. Είναι ωραίο γιατί είναι και προφορά. Έχει και βίντεο μου που δείχνει το βόλο. Το μπαγκαστικό <laughs> με τα ψάρια. Τον παίρνει τον Αλλά, όσο ειδαγό δηλαδή. Αλλά είναι. Κοντά στην κουρέτα δεν μπορεί. <laughs> <laughs> έχει βγει να βρει τον κουρέτα. <laughs> Θα πάμε τώρα για να δει ότι προοδεύουν τα Ελληνόπουλα και αυτό είναι πολύ καλό και πολύ θετικό. Τον θυμάσαι αυτόν που ακολουθεί. Καταρχά. Ναι, βάλτε τον. Στο όνομα τη Χριστού. Φύγε. Μίλα, τι το έχει κάνει. Φύγε. Τι το έχει κάνει. Ποιο είσαι μέσα του. Ξέρει. Ποιο είσαι. Ο διάολο. Τι το έχει κάνει, σαν διάολο που είσαι. Τι το έχει κάνει. Φύγε από κοντά μου. Στο όνομα τη Χριστού. Ήρθε η ώρα του να φύγει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού Έξω! Έξω! Έξω! Έξω! Στο όνομα του Ιησού Χριστού Είναι ένα Έλληνας εξορκιστής Έξω είναι τώρα αυτός? Ε, όχι <laughs> <laughs> Όχι, το διάολο είναι έξω και μπορεί να το Έφυγε. βρούμε πάνω μας Πού πήγε έξω? Ένας σατανισμένος εκεί όπως ακούγες Και τον εξόρκησε Ετούτος ο δικός μας Τα πήγε πολύ καλά στην Ελλάδα Ναι και που το έκανε διεθνή καριέρα Ναι. Κάτσε φάια! Διεθνή καριέρα εξορπισμών κάνει ο προφήτη Χάρη μετά την καταδίκη του με την Εκκλησία όλων των Εθνών να ανοίγει τα φτερά τη στο εξωτερικό με τελετέ καθαγιασμού των πιστών και πάταξη του Σατανά στο Σαντιέγκο. Εδώ βλέπετε τον Χάρη Τσακονίδη, τον αυτοποκαλούμενο προφήτη και σωτήρα των δαιμονισμένων να διενεργεί ομαδικό εξορκισμό με τους φερόμενους σατανισμένους να πέφτουν στο πάτωμα κυριευμένοι με σπασμούς και στη συνέχεια να γίνονται καλά από το θεραπευτικό χέρι του αυτοποκαλούμενου προφήτη. <Κι ειδέες> Που πήγε ο Χάρη. Παγκόσμια πατέντα. Να ορίστε τι έχουμε εδώ και εξάγουμε. Εξω. Εξ, ο... Brain drain. Ο... Αυτά φοβάμαι. Τα brain drain. Να μας φεύγουν τα καλά, φεύγουν μυαλά. Τα καλά μυαλά τώρα. Ελπίζουμε και θα να δούμε εδώ σαντανισμένου. Ναι. Και θα ξέρουμε ποιου θα του κρίνουμε. Όχι. Ξέρουμε... Σου έχουμε... έχουμε απάντηση. Άνοιξε παράδειγμα. Αυτό. Ο... Έκανε η Εκκουάδωνη με τη γυναίκα του. Όχι. Τι? Έχει αφήσει διάδοχο ο Χάρη. Φυσικά ο Χάρης Τσακονίδης δεν θα μπορούσε να αφήσει τον σατανά να δράνε το στη Θεσσαλονίκη και έτσι έχρισε τον διάδοχό του που συνεχίζει τους εξορκισμούς στην Ελλάδα όσο εκείνος κάνει διεθνή καριέρα κυνηγώντα τους δαιμονισμένους στην Αμερική. Θέλω να καλέσω τον επόμενο άνθρωπο του Θεού. Γιάννη Μιχαηλίδη. Αυτός είναι ο προφήτης Γιάννης, ο πνευματικός γιος του προφήτη Χάρη και όπως δηλώνει μαθήτευσε δίπλα στον Σακωνίδη και πλέον ήρθε να σώσει τους δαιμονισμένους στην Αθήνα. Είμαι εδώ για να δώσω όλη τη δόξα στο ζωντανό Ιησού Χριστό. Θέλω να ευχαριστήσω το μέντορά μου, τον άνθρωπο του Θεού Χάρη. Ο Χάρης, ο προφήτης Χάρης, ε, λειτουργούσε και εξωστράξιζε στη ναι. Θεσσαλονίκη. Γιατί ναι. είναι πολύ δαιμονισμένο, ε, είναι λογικό. Πήγε στο Σαντιέγκο, κάνει εκεί καριέρα, άφησε στο πόδι του τον προφήτη Γιάννη, ο οποίος τώρα ανήκει παράρτημα, άλλο μυαλό, ε, και στην Αθήνα. Ε, βέβαια. Οπότε θα ίδια, έχουμε καλά, εξό... εξορκιστούμε. Και τι του μαθαίνει, Δεν θα μείνουμε του μαθαίνει, <laughs> να λέει. Ο Άδωνη είναι η φωνή του Σατανά. <laughs> <laughs> Όχι, <laughs> ντροψε, α, του <laughs> εξορκιστή. Γιατί <laughs> σπίτι χωρί προφήτη Γιάννη Προκοπή δεν κάνει. Έτσι oh, ναι, πρέπει να βρούμε και προφήτε τώρα. Προφήτες. 40 προφήτε Να Αυτά λίπα. τα καλά μα έχει φέρει ο Νατσιό και το κομμανίκι. Μα <laughs> <Να, laughs> δεν τυχαίο ότι ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη όλα αυτά. το τυχαίο είναι. Και ο Νατσιό και αυτό. Η άλλη ήταν η κόρη του προφήτη του Παίσιου, α πούμε, κατέβηκε υποψήφια. Αν ψιάρε τη κόρη. Αν ψιάξει. Καλόγερο. Ναι, καλόγερο δεν είναι. Αυτό επίση, προφήτη, με διάδοχο, πνευματικό γιο, προ, προφήτη. Και έτσι δεν θα χάσουμε του εξορκισμού. Όχι, θα χάσουμε του εξορκισμού. μπαίνει ο Σαφανά, αλλά πρέπει να σωθούν και στην Αμερική αυτό θα κάνει εκατομμύρια. Γιατί εκεί είναι όλοι βλαμμένοι. Πιο ο βλαμμένο του πλανήτη είναι Αμερικάνικο. Δεν είναι δωρεάν αυτό, φαντάζομαι. Τι δωρεάν, δωρεάν λέει. <laughs> <laughs> <laughs> <ναι, είναι laughs> δεν υπάρχει δωρεάν που λέει και ο Άδωνη. Είναι φάρμακο και αυτό. Είναι. Τα το στεντόν είναι ένα πράγμα. Έχει ανέβει 1000% πάνω. Και ευτυχώ. Το συγκεκριμένο θα έπρεπε. Θε να πάμε λίγο που έπρεπε να παίρνει. Λοιπόν. Πρέπει να είναι σατανισμένη λίγο, γιατί βγαίνει τώρα τελευταία στην αντιπαράθεση που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Και λέει ότι θα βγει ο Κασελάκης Τι λέει: Ότι δεν θα βγει ο Κασελάκη ξανά. Ναι, ναι, αλλά, με τέτοια σιγουριά όμω, που είναι λίγο παράξενο. Να αμυνθούμε. Αυτό ήταν το πρόταγμα και όχι στο ποιο θα αλλάξει στην ηγεσία, ποιο θα αλλάξει την καρέκλα. Ο Στέφανο Κασελάκη δεν θα ξαναεκλεγεί. Κρατήστε να το συζητήσουμε για αργότερα, ίσω και μετά να... τι εκλογέ. Ο Στέφανο Κασελάκη δεν θα ξαναεκλεγεί. Πού το ξέρει η δηλαδή Δεν μας πέφτει παρόν. λόγος και ξέρουμε αυτό το κόμμα Και ξέρετε την άποψή μα. Όμως θα πάρουν να ψηφίσουν κάποιες διαδικασίες κεντρικέ επιτροπές, συνέδρια Που ξέρει και το λέει με αυτό το ύφος Ψηφίζει κλέτσο Δεν Ψηφέρεις. ξέρω τι βγαίνει κατέθεση και ο, και ο Φάμελος, Δεν ξέρω αλλά η Γεροβασίλη Ήπε προχτές θα κόψουμε Κάθε δεύτερη ευκαιρία στην Ελλάδα Για τον Κασελάκι Πώ, Τι θα πει στην Ελλάδα, κόβει την ευκαιρία σε ποιον. Ότι μπορεί να κάνει ευρωπαϊκή καριέρα, αν θέλει, αλλά όχι εδώ. Ναι, και ποιο θα το ορίσει και Θα το ορίσει και στο Ποιο είναι πέριξη τη Γεροβασίλη. Ήποπτο πάρα πολύ. Τώρα ως. λέει δεν θα βγει με τίποτα. Τι είναι αυτό. Σαν να υπάρχει παράγκα από πίσω, σαν να υπάρχει δηλαδή, με όρου νύχτα. Μα μιλά με τέτοια σιγουριά. Θα μπορούσε να πει, πιστεύω, λαό του ΣΥΡΙΖΑ να μην εκλέξει. θα μπορούσε να πει αυτά που λένε όλοι. Μπαλιοί ήρθε η να προκαταβάλει την γνώμη του κοινού. Μα δεν το κάνει αυτό. Στοιχειώδε μυαλό να έχει, δεν το κάνει. Δεν βγαίνει έτσι. Ελίδωρα. τώρα ήρθε. Θέλω να σου το κοιλότα. Εντάξει, Συριζέι, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κάνει πολλέ απαιτήσει. Θε να πάμε βόλο πάλι. Τι τα βόλο με έχει όλη την ώρα, είναι. Μια δεύτερη πατρίδα η πόλη που έχουμε όλοι μαζευτεί. Άρα, στην πρώτη μα πατρίδα, σε αυτήν έχουμε γεννήσει. He must Εδώ είναι το δεύτερο κουμπλέ, το οποίο είναι πολύ όρο στο Έχουμε, λέει, δεύτερη πατρίδα, αυτή που έχουμε μαζευτεί. Άρα σε άλλη έχουμε γεννηθεί. Yep. Τα, έβγαλε Βέβαια, συμπέρασμα. Ωραία, άρα, αφού είναι εδώ δεύτερη, υπάρχει μια πρώτη. Plot twist. Ναι. Εκεί να και αυτός, πού είναι το Περίμενε <laughs> ναι, ναι, ναι. και λε αυτό που είναι ντόπιο από τον Βόλεγγραμ. Ακούγε τι αμβολιώτη. Και λε, ναι, θα μου πει αμβολιώτη, έχουν βγάλει τον Μπέο. Αλλά... Μια χαρά, εκπρόσωπο του Βόλου είναι ο άνθρωπο εδώ που τραγουδάει και πολύ ωραία. Σιγά-σιγά. Καλά, εννοεί πολύ χαμηλά με τον Μπέο. Ο οποίο δεν είναι από πάνω. Εγώ και τα ψάρια θα ψηφίσει. Περιγράφει και το κρασάκι που πίνουν και ότι είναι καλά παιδιά. Με αυτή τη γραφικότητα στον ήχο και τα υπόλοιπα. Αλλά ήθελε να το κάνει τραγούδι μαζί με του φίλου. Το τραγουδάει να περνάνε καλά και μια χαρά σε σχέση με τον Βόλο που είπε ότι τον Δήμαρχο. Που εκπροσωπεί και είναι αυτό που είναι, και όποτε το βλέπει, γυρίζει ο τάντερα οκ. Okay. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι πάω για παράσταση στο βόλο, κράζω τον Μπέο και υπάρχει παγωμάρα από κάτω. Ακόμη και σε αυτού που έρχονται να σε δουν. Ακόμη, γιατί ε, κάποιοι του έχουν ψηφίσει. Γιατί δε, αυτοί που έρχονται να με δουν φέρνουν και μια παρέα μαζί. Ναι. Κάποιοι έχουν λέει, ψηφίσει. Βγήκε μας. με 50-60% πόσο βγήκε. Ναι, 60% το, το 59 νομίζω. Το Άρα, δημαρχό μα μην τον βρει. Ναι, ναι μα έχει νοικοκυρέψει το βόλο, μας έχει πλατείε. Ναι, στρογγυλέ πλατείε και δεν μπορούν να μπουν στα νερά. Ε, Τι ένα βρόμ Για τον Τα γνωστά αποτελέσματα. Θα κλείσουμε με ένα ωραίο τραγούδι. Γιατί η Μαρινέλα στα τραγούδια του Ζαμπέτα ήταν πάρα πολύ καλή. Εκεί όντως ήταν ωραία. Θα κλείσουμε με αυτό το τραγούδι. Το 1968 γράφτηκε. Το ήθελε ο Ζαμπέτα να το δώσει στη Βουλιουκλάκη. Στην ταινία Το κορίτσι του Λούνα Πάρκ. Το ίδιο και Λέει: Εγώ δεν το θέλω αυτό. Πάρτε το από εδώ. Και το έδωσε στην Μαρινέλα και, και έπαιξε το σε άλλη ταινία στον πιο καλό το μαθητή. Η Μαρινέλα το απογείωσε. Τα υπόλοιπα εμεί αύριο. αδυνατό πουλεις την αγκαλιά σου Μάτια, μάτια τα σου αγάπη με χορταίνουν τη μέρα με πεθαίνουνε τη νύχτα μ' Ashu Kurya zosana dina to pulistinan ganyashu